Αρχίζουμε. <Οσυλλη> Δεν μπορεί. Σφύρισμα. Τισαρμόνε. <Οσυλλη> <Οσυλλη> <comeback> <Φυσαρμονικά>. Μπορεί. και <ΟΟΟ> Ναι, πρέπει να πάρουμε και συγκινοματικά μέτρα. Πολιτική αρχηγή Μια παρέα Ξεκόλλα Η καρδιά σου να μην βάζει Ούτε, πίκρο, ούτε Κοιτάμε τον πολίτη στα μάτια και του λέμε Τράβα βρος και μη Τράβα Και μη σε Μόνον τους δύο κόλλους νέα δημοκρατία και του σου κάνε. Δεν γίνεται χωρίς την Ανδημοκρατία. Το Πασόκ. Δεν, Δεν γίνεται χωρίς το Πασόκ. Κάβα. Έναν τρίτο κόλλο. Η δύναμη που μπορεί. Κάβα. Στο διάλο. Το τελευταίο είναι το καλύτερο, νομίζω. Γεια σας και καλώς ήρθατε στην τελευταία εκπομπή της σεζόν 2013-2014. Σήμερα που ο έχει 18 του Ιουλίου Έτσι θα το πάμε. Λίγο musical παρά το ότι... Γύρω-τριγύρω και γενικώ στον πλανήτη, τα πράγματα μέρα με τη μέρα. Πάνε από το καλό στο καλύτερο, όπω καταλαβαίνετε. Στον Πειραιά, κάτω στο λιμάνι, υπάρχει μια αναμπουμπούλα και μια αναστάτωση. Στον παράδεισο, που λέγεται Κόσκο, οι εργαζόμενοι ξεκίνησαν διαμαρτυρίε. Με στόχο βέβαια να διώξουν την εταιρεία οι άθλοι. Από χτες δεν μπαίνουν και στα τέρμιναλ και όπω λέγονται αυτά. Αποφάσισαν όλο το Σαββατοκυριακό κινητοποιήσει και από Δευτέρα να. Συζητήσουν με την εταιρεία κάποια θέματα. Έχει βγει και μια ανακοίνωση και τι ζητάνε τώρα οι άθλοι οι εργαζόμενοι. Ακούστε τα αιτήματα, γιατί έχει μια αξία, επειδή Κόσκο είναι μια εμβληματική εταιρεία και έχει πάει τέσσερι φορέ στο Σαμαρά για να εγγενιάσει ή να δηλώσει το success story τη σύγχρονη Ελλάδα. Ζητάνε μεταξύ άλλων οι εργαζόμενοι να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασία. Δεν υπάρχει. Να αναγνωριστεί το επάγγελμα ω και ανθυγινό. Να αυξηθεί το ημερομίσθιο. Να πληρώνεται η καβοδεσία, οι υπερορίε, τα Σαββατοκύριακα και οι αργίε. Τίποτα από αυτά δεν πληρώνονται. Να δηλώνονται τα εργατικά ατυχήματα, γιατί αυτή τη στιγμή μεταφέρουν τραυματίε με ΙΧ. Συμβαίνουν αυτά στην Ευρωπαϊκή Ελλάδα του 2014. Συνεχίζουν τα αιτήματα να δοθεί επίδομα επικινδυνότητας, Να υπολογίζονται οι τριετίε, ούτε αυτό. Να φτιαχτεί η επιτροπή εργαζομένων που θα συζητάει τα προβλήματα στον χώρο. Σωματείως, σιγά σιγά θέλουν να φτιάξουν, γιατί δεν έχουν ούτε τέτοιο. σω και γι' αυτό έχουν όλα τα υπόλοιπα. Να υπάρξουν διαλύματα μέσα στις βάρδιες, να καταργηθούν τα 16 ώρα εργασίας, να υπάρξει κανονισμός εργασίας και να καταβληθούν τα οφειλόμενα. Αυτά είναι τα αιτήματα στον παράδεισο κάτω στην Κόσκο, το πρότυπο όπως μας το παρουσίαζαν όλοι για την ανάπτυξη και για την άνοδο της χώρας μας. Ένας access story πραγματικό το βλέπαμε, το βλέπουμε, το παρακολουθούμε και μας έχουν ζαλίσει με τις επισκέψει οι τι. Την Πανοκουρσίες εδώ οι Έλληνες Αρχίζουμε Χρεοκοπία Και νιάζει, μια, νυχτώνει, μια χαράζει Η νέα χρυσή αυγή του ελληνισμού Ξημερώνεται λα λα λα. <σχυ> Και ο είναι σφέρα, που Στο εισόδημα του Έλληνα πολίτη Tuwla. Trawa. Trawa się Osa Erdwin, to są panie. Trawa. Tacharactia, kaczyforus. Ke Trawa. Ena sándwich. Trawa. Trawa. Trawa. Trawa. Trawa. Trawa. Trawa. Trawa. tu Trawa.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 <py67> na BraThis, marida, marida. <ple> w duvere, nie wiem, czy powinienem... Trawiksu mawia. Czy najemlassu. Trawba. Nie Trawba. Trawba. Trawba. Trawba. Trawba. Trawba. Trawba. Trawba. Trawba. Trawba. Trawba. Trawba. Μια πίσω για την ακρίβεια γιατί ο κόσμος πάει πίσω το καταλαβαίνετε από τα αιτήματα των εργαζομένων στην Κόσκο έχουμε φτάσει το 2014 και να ζητάνε αυτά που ήταν δεδομένα τη δεκαετία του 70 και του 80 δεδομένα επειδή είχαν κατακτηθεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο από πολύ αποφασισμένους ανθρώπους της προηγούμενες δεκαετίες και ερχόμαστε τώρα σε μια πολύ μεγάλη Όντω επιχείρηση εδώ στον τόπο, με συμβολικό χαρακτήρα και εμβληματικό έτσι, όλο μαζί αυτό το πακέτο εκεί κάτω. Η Κίνα ισχυρή και να διεκδικούν οι εργαζόμενοι τα αυτονόητα. Εδώ και σε άλλε χώρε να διεκδικούν σε άλλου τόπου να διεκδικούμε ηρεμία, η ειρήνη αυτά που χρειάζεται ο άνθρωπο για να αναπτύξει τι δημιουργικέ του ικανότητε και όχι το χειρότερό του. Ε, αυτό βλέπουμε μέσα ανατολή, η Ουκρανία ή και σε άλλε περιοχέ που ακόμη δεν έχουν εμπίστω. Προσκήνιο. Αυτή τη χρονιά που πέρασε, ακούσαμε πάρα πολλά. Ένα από αυτά τώρα στο τέλο μα άρεσε πολύ και ανήκει στον Νταμίλο. Η ΔΕΗ έχει μια αντικειμενική αξία. Και έχει και κάποια χρέη. Δεν Μουσάει... υπά... υπάρχει αντικειμενική αξία στο κοινωνικό αγαθό, αν είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Το κοινωνικό σου λέει. αγαθό είναι μόνο το νερό. Τίποτε άλλο δεν υπάρχει κοινωνικό αγαθό. Η ενέργεια μπορεί, μπορεί, μπορεί να πα σε, μια... σε ένα χωριό και να ζει με τη λάμπα που ανάπαμε παλιά. Δεν το ρεύμα. Αν θέλει να το κοινωνικό <σπάτε> αγαθό. Αφέλετε... Μια χαρά, τα λέει ο άνθρωπος, είναι βουλευτή, βέβαια Ο ελληνικός λαός τον έχει επιλέξει αυτό, δεν είναι ένας τυχαίος, δεν ήρθε να Τον διάλεξε ο ελληνικός λαός Ευχόμαστε τα χειρότερα να πάθει αυτός ο ταβερνιάρης στα νέα στήρα της Εύβοιας Δεν ξέρω αν το έχετε μάθει ε, ο, Η ψισταριά του Κώστα έτσι λέγεται το μαγαζί του Ο οποίο μπείτε και στον ελληνικό αν θέλετε να δείτε αν και οι εικόνες είναι φρικτές Ε, υπήρχε ένα δέσποτο έξω από το σκυλάκι, ένα δέσποτο σκυλάκι, η μάγκη μικρό Έξω από το μαγαζί του το, προκάλεσε, το προσκάλεσε εκεί με κάποιο φαγητό Και μόλις πλησίασε πήρε μια καρέκλα και το κοπάνισε στο κεφάλι Βεβαίως το σκότωσε, του έλειωσε το κρανίο Έχει ξεσηκώσει μια θύελα και πολύ σωστά, και πολύ σωστά διαμαρτυριών Είναι η ψισταριά του Κώστα τα στήρα, αυτός ο τρισάθλιος τύπος Ε, προγραμματίζουν, από ό,τι βλέπω και στο Facebook, κάποιε διαδηλώσει και πολύ καλά θα κάνουν. Ε, βλέπω εδώ στο Facebook πάντα γράφουν. Την Κυριακή 3.30 τα Γκούντι στον Άγιο Στέφανο να ξεκινήσουν όλοι μαζί για να πάρουμε το φέρι των 17.40. Θα είμαστε στα Στήρα στι 18.25. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή ώρα, λένε εδώ. Δικαιοσύνη για τη Μάγκη, ε, γράφουν και οι φωτογραφίε. Να υποστεί τα χειρότερα πραγματικά, γιατί είναι εσχρό αυτό που κάνει. Ένα αθώο σκυλάκι το οποίο πήγε εκεί με όλη του τη χαρά να είναι αυτός ο Κάφρος, ο Ούγκάνος, να ικανοποιήσει το όποιο φρικτό ένστικτο έχει από τα παιδικά του ή δεν ξέρω πια άλλα χρόνια. Κάτι αντίστοιχο έκανε μια ξενοδόχος στην Κύπρο και έχουν ακυρώσει όλοι οι Άγγλοι τουρίστες, οι κρατήσεις που είχαν στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Σε πρώτο επίπεδο το κράξιμο, σε δεύτερο επίπεδο να τιμωρηθούν από δικαιοσύνη, από όλα τα υπόλοιπα όργανα και θεσμούς της πολιτείας όπως ακριβώς Του αρμόζει, αλλά και να έχει και τιμωρία στο ίδιο το μαγαζί, στι δουλειέ του, γιατί ένα τέτοιο τύπο, όταν το κάνει μάλιστα και μπροστά στου θαμώνε, είναι και ηλίθιο εκτό των υπολείπων, γιατί έβλεπαν όλοι οι άλλοι, άφωνοι, παρακολουθούσαν τον εγκληματία να διαπράττει αυτό το φρικιαστικό έργο. Ελπίζουμε οι κάτοικοι εκεί και οι φορεί που έχουν αναλάβει φιλοζωρικέ οργανώσει να δώσουν την απάντηση για όλου μα. Δεν μπορούμε να είμαστε στα στήρα. Αν ήταν πιο κοντά, άξιζε να πηγαίναμε πραγματικά. Φεύγουμε τώρα από αυτό το κλίμα γιατί έχει πολλά τέτοια επικαιρότητα. Αν ανοίξει το ίντερνετ, αίμα βλέπει είτε από σκυλάκια είτε από παιδάκια, άσχετο το ένα, άσχετο βεβαίω με το άλλο. Όμω οι εικόνε που τι τελευταίε μέρε υπάρχουν είναι πολύ σκληρέ. Φεύγουμε τελείω, τελείω από αυτό το κλίμα γιατί σήμερα θέλουμε να το κάνουμε λίγο musical ω τελευταία μέρα. Φίλε Χρήστο των 500 ευρώ από τα Γιανιτσά. Αγαπητή Ελένη. Αγαπητή Ελένη. Αγαπητή Ελένη Come, Παναγιώτη από τη Δοδόνη Γιάννη από την Αθήνα Λευτέρη από τη Ζαχάρο Αλεξάνδρα από το Βόλο Γιώργο Εγώ, Γιώργο Παπανδρέο Τάκη, τέτοι, έτσι φταίς Κίνητα γιατί μιλά στην Γιατί? Come, όλα! Όλα! Εσύ στο Θεσσαλονίκη, από τη πατέρα, και ο και ο πατέρας. Έχετε πάρει γενώσημα. Σήμερα τα Tu nie, nie, Du nie, nie, Αγγλικών στο ενδιάμεσο, μαζί με ένα άλογο που πάει και έρχεται, τη θυμη του Δουθού Ντού. Τα λέει ο Άδωνη, ενθουσιάζει το άλλο δίπλο ο αδερφό του, θέλει να αποδείξουν ότι τα αγγλικά βασίζονται στο σύνολό του, η γλώσσα, η δομή τη, πάνω στην ελληνική γλώσσα. καν κάνω, καν, ορίστε, απεδείχθη, όπω και το του Δουθού και όλα τα υπόλοιπα με επιχειρήματα. Όχι αστεία όπω με επιχειρήματα, μιλάει και ο Ταμίλο όταν, όταν βρίσκεται όχι μόνο στα κανάλια, αλλά και στο βήμα τη Βουλή. Σε λίγο καιρό θα δώσουμε τέλος και στην Τρόικα και θα τη διώξουμε από την Ελλάδα Όπως έδειξε ο Οδυσσέας όταν ήρθε στην Εθάκη τους μνηστήρες Το θρόνο και που πολιορχούσαν την Κλεοπάτρα Που πολιορχούσαν την Κλεοπάτρα με είναι όλοι οι πολιτισμοί ενώνονται, όλες οι εποχές ενώνονται Σε ένα πνεύμα του Ταμήλου, του βουλευτή Τρικάλων, ε, εκλεκτού του Τρικαλινού Λαου πάμε λίγο πιο πάνω από τα τρίκαλα και λίγο αριστερά. Δεν απέχει και πολύ. Τώρα με την Εγνατία είναι δύο λεπτά δρόμος. Ήταν πολύ άσχημο να μιλά με ξένου στην αρχή και από τη ματιά του να καταλαβαίνει ότι σε θεωρούν αμελοθάνατο. Πολιτική άνοιξη. Σαν τη γαγιά μου την με λέγανε Κουβέλι. Την ανάπτυξη. Σου κατρέπω, μεγαθό. Μια μέρα, μια μέρα, μια μέρα. Η Ελλάδα θα προχωρήσει. Η μαμά. Μάνα. Καινούργια μέρα έρχεται. <Ρι> όλα καινούρια μέρα έρχεται και ξημερώνει η χθεσινή μέρα, για να μην πούμε η χθεσινή νύχτα έρχεται. 2:11:200:200 το τηλέφωνο επικοινωνία. mail στέλνουμε στη διεύθυνση στοunto:papaycrealefm.gr. Ελλεινοφρένια είναι όλα αυτά, τα ξέρετε. Όποιο θέλει να στείλει σε εμά, γραφειρή, και το μηνυμά του, αποστολεί στο 54:100. Το group στο Facebook έχει τον τίτλο Δικαιοσύνη για τη μάγκη. Το σκυλάκι που ο άλλο ο φωνιά. Σκότωσε με την καρέκλα στην ταβέρνα του Στην ψησταριά ο Κώστας Στα στήρα Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο Και μέσω Ιωαννίνων γυρίζουμε μετά τι διαφμίσεις Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι Εφτά, οκτώ, εννιά Μια καινούργια μέρα έρχεται Για σένα γίνω με Ελλάδα. Δεν κάνω πίσω Για σένα, κάνω τόσο δρόμο Ανοίξαμε το δρόμο Και κατά νύχτα μεγαλώνω Αθήνα, πά Τρίπολη, Σπάρτη, Γήθιο, Αρεόπολη Φιλατρά, Πύλος, αλλά και Ριζόμιλο, Κορώνη Χαστονίκη, Γιάννενα Καλαμάτα, Αρεόπολη, Μονεμβασιά, Κυπαρίσι, Λεωνίδιο, Κόρινθος Με <συγλώνα> δυο <συγλώνα> Ανάπτυξη, Ανάπτυξη και Ανάπτυξη Τρίπολη, Σπάρτη, Γήθιο, Αραιόπολη Πάλι βήθος και περνω τρένο Τα καλύτερα τρένα Περνω πλήω. Μέσα στη φουρτούνα όλοι γαντζώνονται από το καλό σκαρί του πλοίου Και ένα παλιό λεωπορείο Τραμπάλεζεται και τρέμει Όταν μπορεί, όταν μπορώ Η Ελλάδα με τι θυσίε όλων μα Ξαναβρίσκει τη σταθερότητά της Αυτόγραφο παρακαλώ Μου ζητάει να βάλω την υπογραφή μου Στη διάλυση της Ελλάδας Δίκιο Θα συγκυβερνήσω με το χθε. Ανάσταση. Όρθια θα σηκωθεί και πάλι η Ελλάδα να πάρει τα χέρια τη. Το αύριο θα νικήσει Πολιτική άνοιξη Σήμερα για το αύριο Εμείς είμαστε όλοι αυτοί Και η Ελληνοφρέα είναι βεβαίως Έχει εδώ τα... Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας που στέλνετε Και βεβαίως Ο λαός που ακολουθεί θα μας περιγράψει τι ακριβώς αντιλήφθηκε ο λαό πάντα τις προηγούμενες μέρες. Έλα, μόλι, Εχθέ, εγώ μάλλον πρώτο άκουσα το, το, το Real Γιατί είμαι μόνιμο πελάτη, σταματάει την εκπομπή και λέει: Αυτή τη στιγμή μπήκε. Λέω: Αυτό που το, το, το, τον από τον πιάκο Και η κοπέλα λέει: Είδε τον πιστολί και ειδοποίησε την αστυνομία. Και μετά άρχισαν και λέει Τον παρακολουθούσαν για να φάνε τα λεφτά. Οι καπιδεύτε. Και μετά άρχισαν ότι τον παρακολουθούσαν. Άρα δεν ήταν τυχαίο γεγονό. Ήταν σχεδιασμένο να πέσει πιστολίδι μέσα στο μοναστηράκι στον κόσμο, Δεν λέω για το άλλο το τίμημα. Όχι, άρα δεν ήταν τυχαίο γεγονό. Τον παρακολουθούσαν, ξέρα. Και αποφασίσανε Ναι μα λέει ότι θέλω Αυτό να ξέρω Από μου το κάνεις Καλά, είσαι. Καλά είσαι. Καλά. Ε, από Νέα Ζηλανδία θα το... Καταλάβε, Α, τι κάνει, τώρα σε καταλάβαι. Από Νέα Ζηλανδία, Πώς είναι τα πράγματα. Εντάξει, είναι δύσκολο να το κάνεις. Ακόμα δεν έχω δει. Θα προσπαθώ. Αλλά αφού τσίπασε, μαθαίνω, θα τα μάθω και εγώ, ρε φίλε. Σωστό, σωστό. Πόσο καιρό είσαι τώρα, Ένα μήνα, δύο. Όχι, ρε, τέσσερι πια. Περάσαν τέσσερι Δεν τι ήρθε τουρισμός. Πιάσαμε το νούμερο ένα ρε, φίλε, Φυλακέ στην γάμα Τώρα πιάσα και το μαζιώτη, τέλος. το ασφάλεια. Μη σε πάρει καμιά σφαίρα μπάτσου ξαφνικά Μες στην πόλη, πρέπει να έχει μια ανησυχία. Δεν πειράζει, υπάρχουν παράγοντε από Για να αισθανθεί ο λαό ασφαλή. Άρχοντα. Το δεν Από την άλλη θα μου πει, τον Έλληνα πολίτη τον με έναν τρόπο Έξεφτεί μπαλούρδο δεν τρέπεσε λιγιά. Έμαζε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει τα μάτια αυτό το κυνηγάκι και εσύ και το άλλο το κολέπε του απέξω. Γι' αυτό. Και επειδή, επειδή αυτή τη συμένετε είναι να κουρευτεί και να δάνειο, κάποιον φίλων εκδοτών. Βόλε συγκυρία λίγο, να ασχολούμαστε λίγο τώρα με αυτό. Ναι. Να γίνει μια μαγειάδα, έτσι με στο καλοκεράκι, να πάει λίγο στα δεύτερα στα τρίτα το σπίτι του κόκκινου Δανίου των μεγαλοκλητών. Λοιπόν, να σου πω κάτι, εγώ ψηφίζω Ροντάκο, φίλε να πάει στο μέγκα αυτό. Τα παρουσιάζει, υπήρχε μια υπόλοιπα. Εκπο... Θα πίνει στη χούντα, καλημέρα πρόβατα και θα το παρουσιάζει ο θείο Ρογκάκος Εντάξει, πολύ καλό νομίζω Ντάκ δεν ξεπεράσει. Την τρέμει αλλά είναι Ρογκάκο, θα είναι η Σάξιο Ροκάκο, Θα ήθελα να με συνδέσετε με, το, okay. με την Ελλοφρένια την εκπομπή. Εδώ η Ελλοφρένια εκπομπή είμαστε. Θέλουμε να πούμε για, το, για ένα αντιφασιστικό κάμπινγκ που γίνεται φέτο. Πού? Στην Κεφαλονιά, στο Αργοστόλιο. Είναι το 21ο αντιφασιστικό κάμπινγκ που γίνεται φέτο. Και τι κάνετε, μαζεύεστε εκεί και, και γέτε σκάλπινγκ φασιστών. Ε, όχι, απλά. Πώ ορίζετε μια... το αντιφασιστικό κάμπινγκ, δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Το αντιφασιστικό κάμπινγκ, πώ ορίζετε. Ναι, έχετε κάποιε δράσει, α πούμε, αντιφασιστικέ την οποία που κάνετε κάμπινγκ. Υπάρχουν συζητήσει, υπάρχουν εργαστήρια. Α, έχει δηλαδή δραστηριότητα. Πότε είναι, πότε ξεκινάει Ξεκινάει 25 Ιουλίου 3 Αυγούστου, είναι στο κάμπι για αργοστόλη στην περιοχή του, του, του Αργοστολίου ε, η συμμετοχή ε, είναι στα 100 ευρώ από την Αθήνα από Θεσσαλονίκη, Βόλο και Λάρη στα 110 και περιλαμβάνει τα μεταφορικά μέρη την επιστροφή, 9 μέρη διανυκτέρευση και δωρεάν πάρκι για οχήματα και μηχανές στο κάμπι. Ναι, γεια σα. Γεια σας. Ένα ελικόπτερο θέλω να παραγγείλω για τον Ευαγγελισμό, είναι εύκολο. Ελικόπτερο? Ναι, και τον Ευαγγελισμό. Μπερδεμένα, πτάχυτε καλά. Άλλωστε, είναι ελικόπτερα. Ξέρετε, με στο μαγειό, τι με και να πληρώσουμε με τρικά. Δεν υπάρχουν κάρτε σίγουρα. Πώ να υπάρχουν κάρτε. Βγάζει κάρτα με το όνομα Μιχελάκη? Δεν βγάζει κάρτα. Και μόνο που σε λένε Μιχελάκη, απορώ που του πουλήσα και αυτοκίνητο. Αν ερχόταν εμένα κάποιο, λεγόταν Μιχελάκη, Δινόπουλο, Βούλτεψη, ξέρω εγώ κάτι για κουμάτο, θα του πούλαγα αυτοκίνητο. Ούτε πνεύμα δεν του Είμαστε περήφανοι που ανήκουμε και ζούμε σε αυτή την Ευρώπη για πάρα πολλούς λόγους. Έρχονται τώρα και έρχονται τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή για να το επιβεβαιώσουν αυτό διότι η Γαλλία απαγορεύει κάτι διαδηλώσει που θέλουν να κάνουν υπέρ των Παλαιστινίων. Η Γαλλία, η Γαλλία, η ιδέα Γερμανία δια της καγκελαρίου που έδωσε συνέντευξη πριν λίγο δηλώνει σχετικά, στεκόμαστε δίπλα στο Ισραήλ σε ό,τι αφορά το δικαίωμά τους, Δήλωση καγκελάριο Γερμανίας για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Αυτή είναι η μία πλευρά ηθική, να την πει κανεί ηθική αν και δεν κολλάνε αυτά τα δύο μαζί, σύγχρονη Ευρώπη και ηθική, ποτέ δεν κολούσαν πόσο μάλλον τώρα, αλλά υπάρχει και άλλη πλευρά, η οικονομική. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι, κηρύχνουν τη λιτότητα. Δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα λιτότητας. Δοσήματα, Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δηλαδή, οι θυσίε του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Η χορτάτη μίλαν στου φυνασμένου και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε την ανακούφιση. Για τι μεγάλε εποχέ που θα έρθουν. Το μνημόνιο σε 2-3 χρόνια δεν θα υπάρχει πια. Οδηγούμε τη χώρα σε ανάκαμψη. Ευτυχώς που έχουμε τεθεί υποέλεγχο. Ευτυχώς που υπάρχει τρόικα, να το πω απλά. Λέν πόση τέχνη να κυβερνά στο λαό Είναι πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους του λαού Ο ελληνικός λαός έχει δείξει υπομονή. Αυτοί που αρπάνε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 Από το τραπέζι Λοιπόν η δική μας η δουλειά είναι να καθαρίσουμε το τραπέζι Να το στρώσουμε και να σερβίρουμε Τη λιτότητα Αυτοί που αρπάνε Το φαΐ από το τραπέζι Κηρύχνουν τη λιτότητα Θα πρέπει να αντικατασταθεί η λέξη λιτότητα Με τη λέξη ευθύνη Καλημέρα κόλαση Τρέξιμο λογαριασμή και δουλειά Ο φόρτος εργασίας. Αγχώς, ακρίβεια, χρέη, Πολύ κουράσαμε, Γιώργο. Πάντοτε συνοστισμό μα στο τραμ. Βρώμα να μπε, δεν μπορούμε να μπε. Κάνεις σπίτι, τότε τιμά σου για να βγάλει. Πάμε κάπου. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Στου διαόλου τη μάνα. Τη μόνη κάτσουμε, Άλλο σπιγεί. Κύριε Αρχηγέ. Sesz pitti, to te dimocia. Τα szydera. Pamiętam. Pamiętam. Pomijam ku. Wydęczę ka, bo już mi ka, bo już mi ka, bo już mi ka, bo już mi ka, bo Πολύ ωραία στα φίλια. Θέλω να μ' αφήσω να πάντα. ο καζαβού! Μετώνε ρίκε και γλυσία, να λαμπάντα. Να το μικρόφωνο από μια πατάλη και φωνάξω. Έχουμε φουλάρει τις μηχανές Έτσι λοιπόν λύνουμε το μυστήριο του Κετσέ Δεν ξέρω ακριβώς τι άλλο θα πρέπει Να πάρω αφού έμεινα μάδια τσέπι. Του χρόνου θα έχουμε ε, θετική ανάπτυξη Σταματώ και στην τράπεζα να δω το Αναζητώντα το θωμά και το πίνει κυρίω γιατί χωρί πίνει τίποτα στη σύγχρονη εποχή και κυρίω στη σύγχρονη Ευρώπη να μην το ξεχνάμε. Άκουσα προηγουμένω στο χαρτίν να ρωτάει τον κιντίζα τον υπουργό. Κατάλαβε. Οπότε ο επόμενο στόχο θα είναι να Αν μου κάτσει θα σα ενημερώσω. Το Σκάιρε ήταν μια το χθε το μεσημέρι και προσπαθούσε να ψήσει το πόσο επιτυχημένη ήταν η επιχείρηση τη αστυνομία που είχε μόνο δύο τραυματίε. ρε Το βεράει, Μόνο δύο τραυματίε, δεν ξέρω και μόνο δύο τραυματίε. Ήταν φοβερόλι, είναι απίστευτο. Ε. Αυτό δεν είναι <laughs> επιτυχία <laughs> τη αστυνομία, αυτό είναι κολοφαρδία τη αστυνομία. Εκεί που κάνανε την επιχείρηση, δεν είναι επιτυχία. Ναι, έτσι μου λέει ότι προσπαθούσαν να κάνουν εδώ, θα μα τρελάνουν, ρε φίλε. Και αυτό είναι τώρα που το μαθαίνουμε, έτσι. Λέει ότι ένα ήταν Γερμανό και ο άλλο Αυστραλό και θα του ψάχνανε. Πο ξέρει <laughs> την επιχείρηση και πώ Κινέζους από αυτούς που ήρθαν με την ανάπτυξη πόσους Κινέζους φάγανε Αλλά για αυτούς δεν λένε τα κανάλια γιατί οι Κινέζοι είναι τόσοι πολλοί δεν θα τους αναζητήσει κανείς Οι Κινέζοι δεν πιάνονται, είναι μεγαλύνια Δεν πιάνονται, ναι, βγαίνουν με το κιλό Ποιος ξέρει πόσους φάγανε Και μάθαμε για τον Γερμαναρά και τον Αυστραλό Τομαζιώτη δεν τον έπιασε αστυνομία Η πολίτρια τον έπιασε Αυτή είναι η αλήθεια. Πού το ξέρει, Καλή. Όχι να μπροστά. Δεν ξέρει και την αλήθεια. Όλοι ξέρετε την αλήθεια. Ειδοποίησε την αστυνομία. Δεν ήταν. Στοχευμένο ήταν. Επίτηδε. <χει> Αντιπερισπασμό έγινε για να ξεχάσουμε το θέμα του κροκοδίλου. Έλα τώρα. Γεια σα, Αποστολή. Τι νομίζετε ότι έγινε όλο αυτό, Να κουκουλώσουν το άλλο. Σωστό, σωστό είναι εκεί, Όλα αυτά για το σκάνδαλο κροκόδηλο. Όχι, <χει> <χει> νομίζω άλλα. Θέλω να ρωτήσω μερικά πράγματα από το Βασιλάκι των Κικίλια για την ασφάλεια, Μωρέ. Τα δύο... Και πού να ξέρει ο Βασιλάκι του Κικίλια να απαντήσει, παιδί μου, πα καλά κι εσύ. <laughs> να τα πω τουλάχιστον. Πες τα σε μένα. Ναι. Ποιο πιθανό είναι να ξέρω εγώ. Δύο εκατομμύρια άνεργοι είναι ασφάλεια. Οι αυτοκτονίε είναι ασφάλεια. Τα λουκέτα στα μαγαζιά είναι ασφάλεια. Οι άνθρωποι που ψάχνουν στα σκουπίδια είναι ασφάλεια. Τα νέα παιδιά που βγαίνουν στο εξωτερικό είναι ασφάλεια. Το ξύλο τη αστυνομία στου πολίτε του δυστυχώ ελάχιστο που διαμαρτύρονται είναι ασφάλεια. Μισό λεπτάκι, παιδί μου. Ο Βασιλάκι και το μυαλό του. Δεν είναι Υπουργείο ασφαλία. Είναι υπουργή προστασία του πολίτη. Βεβαίω είναι ασφάλεια και προστασία. Γιατί μισό λεπτάκι, η ανεργία δεν είναι προστασία του πολίτη. Ξέρει πόσο εργατικά τυχήματα σέρνονται! Αρώσκε! Το ένα τ' Μάζουν τα μαγαλάκα. Από... Καλούκέ δεν είναι προστασία. Έλα... Από τα ενίκια, Τι η καρ... φορολόγηστα χαράτσια. Οι καρκυροπαίδευση που καθίνει πιο χρόνο από τι μύγηση στην ασφάλεια. Τέλο πάντων. Ερώτηζό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Γιατί είσαι χαρούμενοι. Αφού είμαστε ασφαλέστεροι σαν Έλληνες πλέον. Α, ναι. Ναι, ναι, αισθάνομαι πια πολύ ασφαλής. Από ποιον. Καλέ, μετά από. Από του τρομοκράτε ασφαλεί, <χει> γιατί από του μπάτσου δεν πρέπει να αισθάνεσαι. Πώ. Μη βλέπει δία στον δρόμο από μακριά, να ξέρει. <χει> δεν το έχουν σε τίποτα αυτό να το βγάλουν το όπλο σε οποιαδήποτε κατοικημένη περιοχή. Με αγαπούλα μου, λίγο. Τι. Ε, άκουμε, τι λίγο. Τι θα σε ακούσω, δεν ξέρω τι θα πει. Εγώ αισθάνομαι ασφαλής γιατί έχω το δικό μου ματαντζί, τον παλούρδο μου. Πουλίκαλε. Τι πουλίκαλε, <χει> κάνει. Τον ολοπούβολί. Μια που μιλάμε για το μαζιώτη. Σε έχει ενοχλήσει πουθενά ο άνθρωπο αυτό. Εμένα, πού να με ενοχλήσει. Ναι, ω έχει ενοχλήσει ποτέ. Όχι, καλέ. Τι ήταν, κανένα λαμόγιο που είχε κάνει καμιά ιδιωτική εταιρεία με ρεύμα. Έτσι, έφαγε ρε. τα λεφτά του κόσμου, ξαφανίστηκε και ξυσαλώνει τι μικόνου. Όχι, εμένα ο μαζιώτη δεν με έχει ενοχλήσει. Ένα άνθρωπο μπορεί να βγει και να πει παράπονα κατά του μαζιώτη. Εγώ νιώθω σε κάτι oh. τέτοιο πολύ περήφανο για το κράτο αυτό που φοβάται μόνο του οπλισμένου εγκληματίε. Αυτό μου αρέσει. Του άοπλου του αφήνουν στη μήκορο να κάνουν πάρτι ή στη Γερμανία να φεύγουν ξαφνικά και να Κάνε διακαρονισμού με το κυρκο μισοτάκι πούμε. Να πιάσουν αυτού που είναι στη λίστα λακά του. Αυτοί μα έχουν ενοχλήσει πολύ και κάτι άλλο κάτι άλλα λαμόδια που τρέχουν δεξιά αριστερά και πολιτική και δεν ξέρω εγώ τι. Του έφτιαξε τώρα ο μαζί Τι έχει, που έχει ενοχλήσει αυτό. Κανένα μα δεν έχει ενοχλήσει. Πάντε του μάθηκε μα... να πούμε. Κασιόν λαμβάνει τέλο. Από Δευτέρα θα υπάρχουν ηχογραφημένα και το καλοκαιρινό βεβαίω πρόγραμμα του Real για όλα αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη και όχι μόνο και στον τόπο μα. Άλλοι μόνο, μην το ξεχνάμε. Καλά να περάσετε όλο αυτό το καιρό. 1η Σεπτέμβριο, εμεί θα τα ξαναπούμε. Να ευχηθούμε να έχετε γόνιμε ανησυχίε, μπόλικε εντάσει να υπάρχουν, δημιουργικέ και αυτέ και να γυρίσουμε όλοι έτοιμοι για πολλά. Γεια σα. Βάλε το παπάκι ρε, με την Τίζα που έχει σπάσει αύριο. Θα πεθάνουμε στα γελιά. Μωρέ, ωραία. Έλα, φίλο. Έλα, έτοιμο το μηχανάκι. Ποιο μηχανάκι έχει Το Honda, το Innova. Το Innova, ναι, το, το παπί. Τι χρώμα είναι Το μπλε, δεστοφέ, ο Άγγελο το πρωί. Ναι, μωρέ, απλά έχω και ένα άλλο ασημένιο, δεν ήξερα ποιο είναι. Α, είχε πρόβλημα η Τίζα. Ποια Τίζα, μωρέ. Η Τίζα. Η αλυσίδα βγήκε. Ναι, αλλά ανακάλυψα και ένα πρόβλημα στην Τίζα. Σε ποια Τίζα. Τη γνωστή. Άρα μα τώρα πλάκα μου κάνεις. Τι πλάκα να σου κάνω φίλε, προκύψανε κάποια προβληματάκια ακόμα. Ανέβηκε λίγο η τιμή. Τι πράγμα? Η τιμή λέω, ανέβηκε η τιμή. Ρε σι πλάκα μου κάνεις. Τι πλάκα πάει, να σου, σου κάνω. Ο Άγγελος ότι είσαι πλακατζής, αλλά είμαι μου... Είμαι πλακατζής, αλλά είχαμε προβληματάκι, δεν αστεί. Αυτά θα πληρώσει τώρα, μη μου λες τέτοια. Να, να πάει να πάρεις στο μηχανάκι, είναι τρία Τι είπε! Δεν άκουσες. Είχε πρόβλημα, σου λέει η Τίζα. Έπρεπε να κάνω δουλειά κάτω, χαμηλά. Ζε 5 κάνει το 3 τρία κάνει κάνει Τίζα. με εμένα μίλα καλύτερα. Σε Τσόκαρο. Μα σου πω, θα και σένα και τον Άγγελο μαζί. Ετριποι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Μαλάκα με Θα σα σας και τους δύο. Άμα είναι να μα πάει 6 είμαι Θα σε τώρα από Για, έλα να σε την στο χέρι. τώρα, Που θα αρχίσουν να υπογράφουμε πάλι για τι απολύσει, οι Λοβερδομπιτσοτάκιδε έχει μια σκηνή στο μαυρογιαλούρο. Που πάει ο γραμματέα του Υπουργείου και του δίνει κάποια χαρτιά να τα υπογράψει. Και του λέει ο Κωνσταντέρα, του λέει ο Ντούζο, ότι αυτό το έχει υπογράψει και κύριε Υπουργέ. Και του λέει ρε συγνώμη, όπω το λένε, Αφού ξέρει, όταν βλέπω χαρτιά λίγο μπροστά μου, το υπογράφω. Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκο Μιτσοτάκι. Λοιπόν, λοιπόν, τι λέγα, αφιέ κατηπογραφέ, παιδί μου. Έχω τα προσόντα. Αυτό το έχετε υπογράψει, κύριε Υπουργέ. Πάστε από μπροστά μου, παιδί μου, αυτό το έχω υπογράψει. Με συγχωρείτε. Εγώ τα βλέπω χαρτιά μπροστά μου και υπογράφω το, το ξένα. Σα ότι δεν κοιμάμαι εύκολα με αυτές τις αποφάσεις. Πάστε από τα λίγα, Είναι και κάτι άλλο, αλλά όταν γυρίσετε. που πω κάτι, Έλα. αύριο δεν μπορεί να βάλεις και την άλλη. Τι άλλη? Αυτή που το βενταλιάζει, το τέτοιο τη. Δεν στέλνω με, έχω μια βεντάλια και κάνω αέρα στο μυθύ Καλεμού, την κυρία, αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, θα είμαστε Παρίσι. Ποια, πια? Τη κυρία, αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, θα Παρίσι, Ελβετία. Σήκαμε, είμαστε Παρίσι, η Ελβετία. Μονακό, καλέ. Σίγουρα δεν υπήρχε το ΕΑΜ, Παρίσι δεν θα είμαστε. Μπράβο, θα μου πείτε. Από τη στιγμή που υπήρξε ο Κωνσταντίνο θα... στη χώρα, και μόνο για λόγου χαμηλή αισθητική, Παρίσι δεν θα είμαστε. Ναι, γεια σα. Γεια Πειράτη, uh, Real News. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχετε μία εκπομπή. Ναι.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 και στην Ελλάδα ο, ο Βελουχιώτης, ο Κλάρας, τι έχετε να πείτε, το, ο Βελουχιώτης, ο μεγαλύτερος αλληταράς Αυτό εσύ... που θα... έχω λοιπόν, να πω είναι ότι μην πάρετε κονσέρβες στο σπίτι έχει... μην κάνετε και καμιά τρέλα μόνη και σας και με... άλλο, με... αλλά ακόμα και να μην έχετε κάποια μέρα γιατί θα μπούμε να... εμείς το με το τις κονσέρβες, κονσέρβες μην ανησυχείτε ο Άννης Μεταξάς, το λευκόνωμα ο νημοσιογράφος τα πέρνει χοντρά και σίγουρα αυτός ο νημοσιογράφος είναι Όπω τόσοι και τόσοι θα μα μιλήσει για το ΕΑΜ, το μεγάλο καρκίνομα του ελληνικού κράτου και έφυγε! Άντε, άντε, θα έρθουν με τα κονσερβοκούρια μέσα! Κύριε μου, κύριε μιλήσει για τον Ζώη! Θα σου κάνω το λαρίκι κομπολόι, άσχη από δοχά την Ελλάδα Ποντικό φάρμακο το πρωί, ποντικό φάρμακο! Μακεδονία! Έλα! Έλα! Έλα! Έλα! του Για είναι το καρκίνο, mais το διάτανο Καλέ διακοπέ, να φά όλα σου τα χρήματα σε αντιλιακά. Και εγώ, αν καταφέρω και πάρω τη μικρή δεή, ίσω πάω και εγώ διακοπέ. σω κάνω και εγώ κανένα πάρτι 100.000, χαιρετισμού στο Μιλιώνη. Και μια αφιέρωση το τραγούδι του Σπύρου γραμμένου. Η μετίνκα στα ψυχολογικά. Α, κατάλαβα, η ραχλιά θα πα. Η ραχλιά, ναι. Δονούσα πού. Κι άλλου 4 μήνε δονούσα. Είμαι τηνγκά, στα ψυχολογικά ο διάθρο μου. Προτείνει η ραχλιά 5 άλλου 4 σκύπου Ικαρία, αμοργό και αμαρτία Μα ναι αν στη δόνσα. Αφιέρωση για Παρασκευή, γιατί τώρα τελευταία μα τα έχετε μπερδέψει τα πράγματα. Λέγε. Έχει πει για κουμάτε ότι είναι εραστή, θέλει να μου το παντρέψει με κουλούρι, ξέρει τώρα. Εσικά. Δεν επιτρέπονται οι γάμοι. Η Περσία μου λέει: Ρίζη Καρολίνα, 50 λεπτά. Ναι. Εγώ στέλνω άνθρωπο, δεν πάω εγώ. Ναι, έτσι το δεν μαγάζι. πάω. Στέλνω από το Υπουργείο ναι. και βγάζει φωτογραφία τα ρίζια. <σχε> και με τα μεταφέρω το συμπορμάτι και εκεί μέρα και το βλέπω εγώ. Όταν μου λε λοιπόν αύριο ότι το ρίζο το πήγε 50 λεπτά και το πήγε σε 70, θα σου κοτσάρω τη φωτογραφία και το βουλώνει. Θα λοιπόν, επειδή Που είπατε για την, την φτιάχνω. Φτιάχνω. Να να για την πατάτα, να πω πόσο είναι η τομάτα. Το νεράκι, το μπουκαλάκι το 2001 μετατροπή, τα τροπή δραχμής σε ευρώ επί πασό, είχε 20 δραχμές Αυτά δεν τα και πήγε 1 ευρώ. Υπάρχει πράγματι το φαγκρί. Ψωμί, γάλα, λάδι απορρυπαντικά. Michaelino, και τηλέφωνα. Πού είναι το μήλο σήμερα? Πού είναι η ντομάτα σήμερα? Πού είναι το ακτινίδιο σήμερα? Το κόμπλο, μωρό μου, το ακτινίδιο. Πού είναι το πορτοκαλί σήμερα? Πού είναι το μανταρίνι και το λεμόνι σήμερα? Στο στόμα, μωρό μου. Θέλετε κάτι να μου βάλεις για την Παρασκευή. Α, για την Παρασκευή. Τι. Ξέρεις τι έπαιζε στην τηλεόραση την Κυριακή που έρχε το τελικό του Μουδιάλ. Τι έπαιζε. Ένα έργο με γκέι. Α, πα, πα, δεν τρέπονται ησυχαμένοι. Πονάγανε. Και όχι απλά. Τους έδειχνε να φιλούνται και να Και τα δύο! Θα μου τα βάλω αυτό! Αϊδεία, τι να σου βάλω! Δεν το θυμάσαι! Όχι ρε! Πουσέ παίρνει τηλέφωνο και σου λέει: Χαίρεσαι είχε στο τολικό του Μουτζιάλ! Και σου λέει ένα έργο με γκέι και σου λέει: Όχι, εγώ δεν είμαι ένα πιστή! Τέτοιε αειδίε να βλέπουμε και του λες μετά εσύ! Εσύ που πηγαίνει με τη συγχαμμένη την τη γυναίκα σου! «Αυτό δεν είναι αειδία! Και σου λέει αυτό εδώ που τα λέμε έχει δίκιο! Η Κυριακή όταν έγινε το. Τελικό του Μουντιάλ. Να. τι έδειχνε η RT1 στην τηλεόραση, τι έργο έδειχνε. Τι. Ένα έργο με γκέι. Και. Α το αυτό. Εντάξει, δεν μας δειράζει, δεν είμαι ρατιστή. Αλλά να του δείχνει, να κάνουν έρωτα, να φιλιούνται και να γαμνίζονται παιδιά. Δεν λέω σε μας. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ε γκέι, τι θα κάνουμε. Δεν πήγαν να κάτσουν δίπλα να αυτό λέγεται φίλοι, δεν λέγεται Ούτε δε, να, να αλλάξουμε κανάλια δεν μπορούμε. Να φοβόμαστε μήπω πέσουμε θα κανένα έργο με Εσύ που δε... πας με τη συγχαμένη τη γριά τη γυναίκα σου, αυτό δεν είναι ιδέα. Τον γκέι σε πείραξε. Δεν είναι. Εντάξει εδώ που τα λέμε έχει δίκιο. Θα σα γαμίσουμε και του δύο. Άμα είναι να μα γαμίσει, πάει 6 εκατοστάρικα ακριβώ. Έχω μια δεδάλια και κάνω αέρα το μουσεί μου. Oh, oh, oh, <Πολοί> Πού είναι το μανταρίνι και το λεμόνι σήμερα, Στο στόμα το στοίχημα. Oh, oh, oh, oh, Εσύ που Εμέλες. πας με τη συγχαμένη τη γριά τη γυναίκα σου, αυτό δεν είναι ιδέα. Το γκέι σε πείραξε. <σοί> δεν είναι. <σοί> <σοί> Εντάξει, εδώ που τα λέμε έχει δίκιο. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό.